Μεγάλη ημέρα του Ευαγγελισμού ομοφυμαδών εκστρατεύομαι. Αποφασίσαντε ή να επιτύχουμε τον σκοπό μα και να ελευθερωθούμε, ή να χαθούμε εξ ολοκλήρου. Έλληνε, η ώρα ήρθε. Πάτε κορίτσια, α πάμε όλοι με μια φωνή. Στο η Ελλάδα δεν ανήκει στου Έλληνε. Η Ελλάδα ανήκει. Σε κάποιους μόνο Έλληνες Και αφήστε με, και αφήστε με Η Ελλάδα πλέον πεθαίνει. Ήρθανε στην κηδεία. Την ψάλανε, τη Ρωτήστε, τι μπορείτε να κάνετε εσεί για την πατρίδα. ask what you can do for your country. The city of the Με την ευκαιρία ακούσαμε και τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, ο Παπαδήμος ήταν αυτός, το Σαμαρά το ξέρουμε, ε, το είπε και μα το πρόσφερε απλόχερα, ο Γιώργος ο Σιμήτης και ό,τι καλύτερο υπάρχει τα τελευταία 10-15 χρόνια, α, λείπει ο Καραμαλής, αλλά δεν πειράζει, ε, κάτι άλλο θα έκανε και δεν τον βρήκαμε για να τον βάλουμε και αυτόν μέσα. Την μεγάλη μέρα του Ευαγγελισμού έτσι ξεκινούσε το απόσπασμα από τον Παπαφλέσα, Την πολύ γνωστή ταινία που έχει μάθει ιστορία έτσι όπω τη διδάσκει την ιστορία, η συγκεκριμένη ταινία. Πολλά Ελληνόπουλα μεταξύ αυτών και εμεί, γιατί έτσι μάθαμε τι ακριβώ συνέβη τότε. Τη Μεγάλη Μέρα του Ευαγγελισμού, αύριο, μην ξεχάσετε να κάνετε το Σταυρό σα. Στην περίπτωση που διέλαβε την προσοχή σα, πριν από τρία χρόνια η χώρα χρεοκόπησε. Φαντάζεστε να χρεοκοπεί μια χώρα και την ομένα να μην υπάρχουν προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Ευτυχώ επειδή κυβερνούμε εμεί όμω. Τα προβλήματα είναι και διαχειρήσιμα και διαρκώς λιγότερα. Βέβαια. Ενώ μα έρχεται και Μαδούρο, δεν θα είχαμε ούτε, ούτε βενζίνη για τα αισθενοφόρα. Α, λοιπόν, κάτω στο αυρός που κυβερνάμε και τα κάνουμε όπως τα κάνουμε και βγαίνει η χώρα από την κρίση. Τα η χώρα, Της Κάτω στα δάπεδα στον κυβερνάμε και τα κάνουμε τα κάνουμε και βγαίνει η χώρα από την κρίση. Λέει το παλιό τραγούδι του Χαρικλήνα Ελάδα χώρα του πράσου νίγιου δεν υπάρχει αυτός του Πάουκ της Άκι Άκ ιάκ. δεν υπάρχει εκεί που ήτανε τα υπόλοιπα υπάρχουν κυρίως στο Χάνισγραβιάς για να μας τσικεπίκερει το σουβλάκι με πίτα. Ο Άδωνης λοιπόν τα είπα αυτά στη Βουλή πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας οπότε αύριο μέρα που είναι όπου θα βρεθείτε κάντε ένα σταυρό γιατί σήμερα αν πήγατε στην παρέλαση μάλλον δεν πήγατε στην παρέλαση γιατί δεν πάει κανείς στην παρέλαση αν έχετε δει πολύ ωραίε φωτογραφίες από το Σύνταγμα κάτω όλο το κάτω μέρος με κλούβες αστυνομία, πάνω μόνος του εκεί ποιο ήταν υπουργό. τα παιδιά που παρελάβουν ακόμη γίνεται παρέλαση με μαθητές Γιατί κάποια στιγμή, επειδή και αυτοί μπορούν να θεωρηθούν επικίνδυνοι, δεν θα γίνει παρέλαση με μαθητέ. Θα είναι μια παρέλαση έτσι. Θα περνάει το κενό μπροστά, θα υποκλίνεται στον Υπουργό, ο Υπουργό θα σκύβει την κεφαλή. Αύριο λοιπόν έχουμε τη μεγάλη παρέλαση. Πάλι θα γίνει χωρί κόσμο, γιατί είναι τόσο αγαπητή η εξουσία του τόπου που δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τον λαό. Αύριο είναι μέρα εθνική ανάταση, ομοψυχία και παρέλαση και ευαγγελισμού και εσωτερική έτσι Συγκρότηση και ανασυγκρότηση, τι κάναν τότε, τι κάνουμε εμείς σήμερα οπότε μην πάει ο νου να γίνει οτιδήποτε άλλο ή μην πάει ο νου το κακό να κάνετε οτιδήποτε διαφορετικό αν δεν σα πείθουμε εμείς θα σας πείθουν πείσουν, πείσουν τα διαγγέλματα Πανελληνίδες, πανέλληνες, πανελληνόπουλα Η εθνική επέτειος δεν είναι μέρα διαμαρτυρίας Κυρίως είναι μέρα εθνικής ενότητας Που κατεβαίνουμε κάτω να την τιμήσουμε όλοι μαζί Αθηναίοι, Θράκες και Μακεδόνες Κρήτες και Πτανήσιοι Πασόκ, δημοκράτε, δεξί και αριστεροί Λεστριγόνες και κύκλοπες πομάκι και ακαρνάνες Ποί είναι αυτολί Πο να ξέρω ρε έτσι γενικώς πρέπει να τα λέει Λακεδαιμόνοι ακροδεξί και ακροαριστεί, Αντιμνημονιακοί και μνημονιακοί Ασδέκοι, Ήγκας και Μπουλγαροκτόνοι Ολυμπιακοί και Μαραθυναϊκοί Αγάδες, Πασάδες, Δερβισάδες Μουίνκ τριαλαριλαρό Ποί είναι αυτοί τριαλαριλαρό ρε αρέσει, πού να ξέρω ξέρω και εγώ Από κάπου Όλοι μαζί κατεβαίνουμε, ενωμένοι, να τιμήσουμε κάτι που ενωμένοι οι Έλληνες έκαναν πριν από μερικές δεκαετίες, μερικούς αιώνες. Εγώ είμαι Τούρκος, είμαι εναντίον των Ελλήνων και του 21 Ναι, ο Θόδωρος Πάγκαλος είναι, την ξέρουμε την ξέρουμε και τη συμπεριφορά του αλλά ξέρουμε και τη συγκεκριμένη δήλωση απλά τι βάζουμε έτσι για να θυμόμαστε τι ακριβώς είμαστε και που πάμε μεταξύ των εθνοτήτων που ανέφερε ο χαρεκλίνος Σαρτζετάκης αν θυμόσαστε οι νεότεροι μάλλον δεν ξέρετε τι είναι ο Σαρτζετάκης Ένα πρόεδρος δημοκρατία κάποτε, μεγάλη επιτυχία. Έβγαζε αυτά τα περίφημα διαγγέλματα. Έτσι ο Χάρη Κλίν το είχε πάρει και έφτιαξε όλο αυτό. Και αν ακούσατε μέσα το απόσπασμα μαζί με Πρετεντέρι κάποια στιγμή αναφέρεται και σε ένα λαό που λέγεται Τριάλαρη Λαρό. Και ρωτάει ο άλλο από κάτω ποιοι είναι αυτοί και δίνεται η πολύ ωραία απάντηση ή κάπου εκεί στην Ασία ή γύρω από τη Σπάρτη. Όχι μέσα από τη Σπάρτη, ή γύρω από την Σπάρτη. Παλιέ καλέ στιγμέ όταν κανεί δεν φανταζόταν ότι θα έρθει ο Σαμαρά να κάνει η επανάσταση. Εμεί δεν πιστεύουμε ότι απαιτούνται απλώ κάποιε αλλαγές πιστεύουμε ότι απαιτείται ότι χρειάζεται αληθινή επανάσταση Έλληνα η χώρα του ήλιου, φάω, κτισάε, Πατρίδα, με να Έλληνες που οδηγείται η πατρί σήμερα ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο ποιος το γα τον Σαμαρά, ο, ο Βενιζέλο, είναι υποψήφιοι άλλοι δύο-τρει κυβερνήσει που πέρασαν πριν. Η Μέρκελ, οι τράπεζε. Όχι μόνο η Μέρκελ, όχι μόνο οι τράπεζε. Κάτι όμιλοι από το εξωτερικό. Γενικότερα, μπορεί σε αυτό το τελευταίο ερώτημα που ετέθη να, δοθεί, να δοθούν πολλέ απαντήσει. Κάποτε, πριν 193 χρόνια, ήταν πολύ συγκεκριμένοι αυτοί που ήταν πάνω από τον τόπο. Τώρα είναι. Περισσότεροι και λίγο πιο μπλεγμένα τα πράγματα. Αλλά ευτυχώ υπάρχουν οι θεσμοί, υπηρετούνται από ανθρώπου καθαρού, όπω είναι ο κύριο Μπαλτάκο, όνομα και πράγμα Μπαλτάκο, είναι γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και δήλωσε με πολύ μεγάλη χαρά ότι είναι αντικομουνιστή, λε και περίμενε κανεί ότι θα δήλωνε το ακριβώ αντίθετο. Παρέα και φίλο και στενό συνεργάτη του Σαμαρά είναι. Τι διαφορετικό θα μπορούσε να έχει δηλώσει. Αντικομουνιστή ασφαλώ και είμαι, δεν συζητείτε αυτό. Από μικρό παιδί, έτσι γεννήθηκα, έτσι μεγάλωσα, έτσι θα πεθάνω. Γιατί πιστεύω ότι η ελληνική αριστερά από το 1942 και μετά, πριν δεν έκανα τίποτα το πολύ στραβό, mm -hmm. από τη δολοφονία του ψαρού και μετά και μέχρι τώρα καληπορεί τη χώρα. Έλληνε κινδυνεύουμε. Οι ανθέλληνε απανίζουν τα όσια και τα ιερά μα. Στην Ακρόπολη θα υψώσουν το σχυροδρέπανο. Αντικομουνιστή ασφαλώ και είμαι, δεν συζητείτε αυτό. Στο λευκό πήγο. Θα υψώσουν τη της Κίνας Στη Μητρόπολη αναρτήσουν τη φωτογραφία του Γερουζεύσκη Και στο Μπυρεά, στο στάδιο Καραϊσκάκη Θα τη σημαία Αντικομμουνιστής ασφαλώς και είμαι, δεν συζητείται αυτό Από μικρό παιδί έτσι γεννήθηκα έτσι μεγάλωσα έτσι θα πεθάνω Έχω Όπως σώσουμε την πατρίδα από κάθε είδους ολοκληρωτισμών Αυτή η χώρα ρε μάγκα δεν σώζεται με τίποτε σαν μαλάχι να μ Πώς γεννήθηκε κάποιος αντικομουνιστής, πώς γεννιέται αντικομουνιστής, η διαμορά δεν είναι όλα Εδώ είναι ο κύριος Μπαλτάκος, ενός συνεργάτης ξαναλέμε, αποφασίζει για διάφορα με φοβερό πάθος Να λέει και δικαιωμά του και μια χαρά Και ευτυχώ δηλαδή που αυτό που είναι εκεί με όλου αυτού που έχουν κάνει αυτά τα μέτρα και έχουν σκεφτεί έτσι και έχουν πράξει έτσι, ευτυχώ και πρέπει να είναι αντικομουνιστή. Αλλά και το λέει και με πάθο, και άλλη μια φορά μπράβο, αλλά με το ίδιο πάθο δεν έχει πει ή δεν έχει καταδικάσει ούτε την ακροδεξιά, ούτε τον φασισμό, ούτε του ναζί. Μόνο για τον κομμουνισμό όλη αυτή είναι μια τάση τώρα τη τελευταία εβδομάδα, βγαίνουν και δηλώνουν με πολύ χαρά την καταδίκη προς αυτή την πλευρά. Προς την άλλη πλευρά δεν έχουμε επίσημη καταδίκη και ούτε περιμένουμε επίσημη καταδίκη για να είμαστε και πιο ειλικρινείς. Στο Σύνταγμα, στο Σύνταγμα, λειτουργεί το Μετρό. Να έχουν Σύνταγμα ή να μην έχουν. Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν. Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν. Να άρκεστον αυτά που έχουν. Δεν είναι και όρημοι για να το έχουν.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 Είναι να αφήσουμε να Παράδειγμα όσα δεν έχουν Είναι όσα αφήσαμε να έχουν Όλα αυτά είναι για το μετρό που ακούσατε Μην μπαίνουν σε κάτι διαφορετικό Βεβαίως και αν ιστορικός ο Μπαλτάκος Ο Ψαρός Δημήτρης Ψαρός Δολοφονήθηκε το 1944 Όχι το 1942 Αλλά λεπτομέρειες όλα αυτά, τώρα το επισημένετε και εδώ, δεν έχουν καμία σημασία. Αυτά για το Σύνταγμα, επειδή μας αφήσαν να έχουμε μετρό, δεν έχουμε τελικά μετρό όταν κάτι γίνεται από πάνω σε μια ακτίνα 300-400 μέτρων. Να μην ξεχάσουμε, να μην ξεχνάμε ότι φτάσαμε σε εδώ επειδή η Ευρώπη μας έχει στήριξει. Διασφαλίσαμε την ισχυρή βούληση της Ευρώπης να προστατέψει και να στηρίξει χώρες όπως την Ελλάδα, μπροστά στι σημερινέ. Ή και μελλοντικές εξελίξεις στις αγορές. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Ευρώπη είναι το σπίτι μας. <φω degli θ> <Δεν>, <bulbs> <residency> Δεν την εγκαταλείπουμε, θα το κάνουμε αυτό το σπίτι καλύτερο. Γίνεται ήδη καλύτερο αν δει κανεί τι ακριβώς γίνεται στην Ευρώπη. Σε όλους τους τομείς, από λιτότητε, από οικονομία αλλά και στα υπόλοιπα. Γεωπολιτική, πολιτική, συνεργασίες με φασίστες στην Ουκρανία, Ρωσία από πέρα, από δίπλα, τι κάνει με την Κρυμαία και όλα τα υπόλοιπα... Λέει εδώ ένα ακράτη, πώ γεννιέται κάποιο αντικομουνιστή, επειδή θέσαμε εμεί το ερώτημα με βάση αυτά που ο κύριο Μπαλτάκο. Με τον ίδιο ακριβώ τρόπο που γεννιέται και κάποιο κομμουνιστή. Μήτσο, να το πει, όχι μόνο ότι σε συμφέρει. Μα και αυτό με συμφέρει, δεν είναι θέμα. Και δεν λέμε μόνο ότι μα συμφέρει, και κυρίω δεν ακούμε. Μόνο αυτά που μα συμφέρουν. Και ποια είναι αυτά που μα συμφέρουν, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Αύριο 25 Μαρτίου για του Θεσσαλονίκη έχουμε εδώ μια. Πρόταση να πάτε να δείτε, επειδή το, εδώ στην Αθήνα οι Αθηναίοι το είδαν, να πάτε και η Θεσσαλονική αφιέρωμα στον τραγουδιστή πάνω Τζαβέλα, στη μουσική σκηνή Casual Εθνική Αντίσταση 16, στο Βυζάντιο, στην Καλαμαριά. Ξέρετε εσείς που είναι εκεί κατά τις 8.30. Είναι η παράσταση που είχε στηθεί εδώ και ανεβαίνει τώρα πάνω στο βορρά. Μεταξύ άλλων ηλία Λογοθέτης Μάνια Παπαδημητρίου, η Νατάσα Παπαδοπούλου Τζαβέλα, η σύζυγο. Και το μουσικό σύνολο Ρωμιοσύν είναι και άλλοι. Όποιο θέλει λοιπόν βρείτε μερυμνήστε στο casual, στη μουσική σκηνή casual στις 8.30 εκεί κατά την Καλαμάρια. Εδώ είναι ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα και σήμερα παραμονή εθνικής εορτής 211 208, 200 το τηλέφωνο, SMS όποιο θέλει, γραφή ρίλ και νότου μηνυμάτου αποστολής 54% και mail όποιος θέλει να στείλει. Studio papakerylfm.gr είναι η διεύθυνση. Συνεχίζεται το πρόγραμμά μας με ευχάριστες στιγμές 193 χρόνια μετά την επανάσταση του 1821 Όταν πρώτο εδώ τη δουλειά το μόνο μου άγχος ήταν η παραγωγή της επόμενης μέρας να προλάβουμε να καλύψουμε τους πελάτες μας Τώρα το άγχος μας είναι το αν θα έχουμε δουλειά την επόμενη μέρα έχω δύο μικρά παιδιά όπως σου είπα τα έξοδα πλέον είναι δυσβάχτα για τον καθένα όπως καταλαβαίνει δάνεια που τρέχουν κυρίως το στεγαστικό το οποίο έχει φτάσει και αυτό σε απλησία για <Και> Δεν ξέρω τώρα τι λογική έχει όταν μιλάμε για οικονομική κρίση. Οι εργαζόμενοι να έχουν πάλι λιγότερα έσοδα. Παντού και στο σούπερ μάρκετ σου λένε μέχρι 30 χρονών. Δεν έχει αλληλική. Σταφνικά σταματήσανε, κλείσανε τις πόρτες, με σπαντάξανε έξω, Δε και είμαστε σκουπίδια στον δρόμο, τελείως. <συσίλια> <συσίλια> Να δουλεύω πώ το λένε. Επειδή έχω δύο πεδάκια έχω η οικογένειά μου είναι δεν, δεν άλλου πόρου. Τρει βάρδε δουλεύω. έσφιζε από ζωή εδώ από φωνέ, από θόρυβα, από τέτοιο, ένα χαμό. Έχουν χρεωθεί οι κάρτε μα έχουν φτάσει στο κόκκινο. Τα δάνειά μα τρέχουμε. πήραν επιδοτήσει, με δεσμεύσει δεκαετίε, με υπογραφέ, μπροστά σε επουργού. Στη δημοσιότητα και τελικά αντί να δημιουργού θέσει εργασία, θέσει ανεργία. Έχω πηγιά, έχω σπίτι, χρωστάω το σπίτι μου. Από πάρω η τράπεζα το σπίτι μου. Λοιπόν, Η ώρα θάνατος, η θάνατος. Το δίλημα σαφέ. Πολλοί αναγνωρίσατε βεβαίως, το μεγάλο μα τσίρκο, το βάζουμε συχνά, κυρίω σε τέτοιε επαιτίου. Υπάρχει όμω και πολλοί κόσμοι που δεν ξέρει τι είναι και με ρωτάνε εδώ, ποιο θεατρικό είναι. Η Τζένι Καρέζιν, αυτή που τραγουδάει, βεβαίω είναι από το θεατρικό του Ιάκωβου Καμπανέλη. 1973 ανέβηκε με τίτλο Το μεγάλο μα τσίρκο. Υπάρχει σε CD. Ε, τα τραγούδια της παράστασης και κάποια έτσι, αποσπάσματα Κώστας Καζάκος, Τζένι Καρέζ, Νίκος Ξυλούρης, Σταύρος Ξαρχάκος, Μουσική Επειδή ρωτάτε βάλαμε ένα αποσπάσμα για το σύνταγμα Εκεί που μεγάλες δυνάμεις συζητάναν πρέπει να έχει σύνταγμα Και είναι πολύ ευφυές το κείμενο Τελικά καταλήγουν ότι, να νομίζουν ότι έχουν αυτό που νομίζουν ότι έχουν Γίνεται ένα πολύ ωραίο παιχνίδι Και ε, το LAMI SFIX, άλλο το ζωνάρι, απόσπασμα, γιατί είναι 7 λεπτά όλο το τραγούδι. Διαλέξαμε 2-3 έτσι που μπορεί και να ταιριάζουν με το σήμερα. Είναι ωραίο, το βρίσκεται το CD, πολύται. Έχει μοιραστεί πολλέ φορέ και από εφημερίδε. Νομίζω υπάρχει σε αρκετά σπίτια όλοι οι υπόλοιποι. Ψάξτε, βρείτε. Υπάρχει και στο YouTube τα κομμάτια και ένα μικρό απόσπασμα τη παράσταση στα ασπρόμαυρα, από τα παλιά καλά. Αρχεία τη ΕΡΤ που την έχουν γίνει τώρα όλα αυτά. Όλοι εσεί που δεν ξέρατε και εμείς που ξέραμε και όλοι οι υπόλοιποι, κομμουνιστέ, αντικομουνιστές τώρα θα ενωθούμε κάτω από την σκέπη του Διονυσίου Σάκη Ρούβα. «Σε από την, κόψη του Σε από την όψη που με non me li non dai rar che sbroda andrò meni che ro che lester già με πήραν από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και μου λένε έλα από την Άλκο είμαστε μήπως ξέρετε τι είναι ο ποινιός ναι λέω εγώ ποτάμι και ακούω α εντάξει ποτάμι ψηφής 10% Μάλιστα έχουμε και εμείς Twitter να σε νημιώσουμε. Ναι ναι ναι Αλλά μου αρέσει που το άλλαξες και δεν έβαλες αλληλιάκμο Να σε έβαλες ποινιός το Για να μην φανεί προβλέψη μας Άσε το διάλο καρά γιόζι Η Ελλάδα ε? σε 6 Μαΐου του 10 χρεοκόπησε Τι αυτό. Άρα έπρεπε να χάσουν τη δουλειά τους 10 εκατομμύρια Έλληνες. Ναι. Σήμερα έχουν χάσει τη δουλειά τους 2 εκατομμύρια. Τους Άρα ίσους. έχουν κρατήσει τη δουλειά τους 7 εκατομμύρια. Ναι. Ε, αποστόλη, πήρα να σου πω ότι αυτός ο Άδωνης είναι πολύ μαλακάς. Μεγάλη διαπίστωση έκανε. <Ρι> Εύχομαι προσεύχομαι κάθε μέρα να είναι καλά ο Άδωνη γιατί κατάφερε να εργαζόμαστε από την ημέρα που γεννηθήκαμε. Οπότε καλά είμαστε, έτσι δεν είναι. Τα λέει και αυτό ο Άδωνη τόσο απλόχερα δεν το προλαβαίνουμε πια. Ε, τι να κάνουμε, τι να σου πω. Μα είναι κατάσταση τώρα αυτή. Επίση, ελπίζω να μην είναι ασυμβίβαστο να δουλεύει σε σαντηρική εκπομπή. Δεν γίνεται, Άρα. πρέπει να τον πάρουμε. Μα προλαβαίνει τα κείμενα. Α, σου απαντάει. Είναι δυνατόν τώρα, πού να το προβλέψει αυτό ότι θα το έλεγε άνθρωπο. Τώρα θα μου πει Άδωνης το είπε, ναι, ο ένας αλλά τέλος ο... πάντων Μα... Που να το προβλέπεις όλο αυτό Ότι σόσα με λέτε 7 εκατομμύρια Σε ποιες Μα... συνθήκες και πως ζουν δεν το λέει Ούτε για αυτοκτονίες μιλάει Σώσα, ναι, 7 εκατομμύρια Μα... και πρέπει να πούμε και να ευχαριστώ Γιατί ο Σαμαράς έχει περίοδο και στεναχωριέται Αμα δεν τα ακούει Δεν μου λες, ο Άδωνης εννοεί Εμέσως που είναι σαφώς Ότι και λίγοι χάσαμε τη δουλειά μας Ναι. Α, εντάξει, είχα μία μικρή αμφιβολία, αλλά μου την έλειξε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι αποτυχία τη κυβέρνησή του, βέβαια, έτσι να τα λέμε. Τι, τι, είναι αποτυχία τη κυβέρνησή του, να τα λέμε. Βεβαίως. Θα μπορούσαν να χάσουν τη δουλειά του πολύ περισσότεροι. Ασφαλώ. Θα μπορούσαν Φεβαίως. να έχουν αυτοκτονήσει κι άλλοι τόσοι. Είναι, Να έχουν μείνει στον δρόμο οι τετραπλάσιοι. Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι και αποτυχημένοι. Γεια στο διάλογο οι παλιόλουζερ και θέλουν και ευχαριστώ. Ναι, και θέλουν όχι μόνο ευχαριστώ. Θέλω να τους ξαναψηφίσουμε κιόλα. Αυτό θα το κάνουμε γιατί οφείλουμε. Βέβαια, βέβαια. Τι θες να έρθουν οι Συριζαίοι στα πράγματα. Όχι, όχι καλέ. Να σου πω βέβαια οι Συριζαίοι ότι θα τα κάνουν ακόμα πιο σκατά από τι είναι. Αλλά τέλος πάντων ας έχουμε και μια ψευδαίσθηση. Είμαι πολύ στεναχωρημένος μετά το πλεώνασμα. Είπαν θα δώσει τίποτα στου βουλευτέ που κάναν το του κατώτε παξημάδιου Σαμαρά. Τίποτα. Μόνο στου ενστόλου. Μόνο στου ενστόλου, δηλαδή. Μόνο στου ενστόλου, άστα. Τυχερό ο παλούρδο πάλι. Και οι, και οι άστεγοι. είπε ότι θα δώσει και στου οικονομικά ασθενέστερου. Θα δώσει Α, και, και, και στου άστεγου, τι θα του δώσει στου άστεγους Στέγη δεν το κόβω. Θα περάσει να μοιράσει και να σουβλάξει κανέναν άστεγο στην καλύτερη. Αποστολή. Έλα φιλε. Πες αυτό το μάγκο <συμίλιο> που τον μα Αν υπάρχουν βρε μακά ανεγκέφαλε 7 εκατομμύρια εργαζομένοι με 200 ευρώ μήνυμου ασφαλιστικές ασφαλιστικέ εισφορέ ο καθένα, άρα το κάθε ταμείο και συνολικά τα ταμεία μαζεύουν ένα 400 το μήνα. Επί 12 μήνε που όλοι ο χρόνο μακά άδων οι μαζεύουν 17 δι περίπου το χρόνο παρα 200 εκατομμύρια. Ψιλά. Πού είναι λεφτά αργά. Λε, βρισκές και χάνει το δίκαιο σου, αυτό φοβάμαι <laughs> Ναι, δεν πειράζεις, τον Άτανε θα το στείλω με φιλέ. φιλιά Σωστό και αυτό, δίκαιο δεν θα βρει. Δώσου πολύ κάτι, έχουμε πλεόνασμα γιατί δεν χαιρώ το φελίγο ρε Πώς δεν χαιρόμαστε, δεν χαιρώ, εμεί δεν χαιρόμαστε Εγώ άνοιξα καινούριο λογαριασμό στη γιαγιά μου να, έχει, να μπει το πλεόνασμα και το ξέρω να το δίνω χαρή Το έλλιο πρόβλημα έγινε εγώ στη δικαίωση <Στυπ> ναι. Λε 50 ευρώ και τη έδωσα και το ψηφοδέλιο. Ήταν ανταλακτικό, δεν ξέρω το κατάλαβε. Θα πάρει πλέον ένα λίγο πριν τι εκλογέ, αλλά πάρε καιρίξει και αυτό μόνο κούκι. Από τι φιλογίσα και τη φαινόμενο και αυτό πρόκειται για την αυτοφή. Στολέ δεν το λε. Άμα δεν τη κλειδώσει μέσα τη μέρα των εκλογών, αποτέλεσμα δεν δευτερνεί. <Στυπ> θα πάει, θα την κάνει την <Aware> μαρκία μέσα στο παραβάν που δεν τη βλέπει κανεί. Θα σου πει που ah, είχε <nu� horrible> πέσει το ζάχαρο και ξέχασα. Στη στόλεπα και την άλλη φορά και γύρω και μου λέει καταλάβω στο έκανα. Γι' αυτό κλείδωσε την πόρτα και σπάσε το κλειδί μέσα. Εξοχότατη και γλαμρότατη αποσταλμένη εξαθημά. Εξοώματο στον σύγχρο γιανών μου και μεγάρια βασικά τη χαρά! Σα εύχομαι το καλοσύριατε. Η διαδικασία στην οποία έχουμε πει είναι μια διαδικασία επιτήρηση. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μα για την τιμή που μα κάνετε να μα φέρετε και εδώ την ξακουστή κοιλωτήρα. Με την κοιλωτήρα σιχωριανή, θα έχουμε ένα από εδώ και μπρο γλυκίταραν θάνατο. Σήμερα στέλνει η Ευρώπη ένα καθαρό μήνυμα σε όλου. Την Ερμηνεία είναι ο Αντώνης Αμαρά ή ο Άδωνη Γεωργιάδης ή ένα από του βουλευτέ που έχουν ψηφίσει όλα τα μνημόνια για να σωθεί ο τόπο μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέο. Καλωσορίζουν του Ευρωπαίου, όχι όμω επειδή έρχονται έτσι ω Ευρωπαίοι, αλλά επειδή έφεραν την Κιλωτίνα. Πάλι μεγάλο μα τσίρκο. Για όσου δεν το γνωρίζουν, είναι το απόσπασμα που ευχαριστούν οι τότε Έλληνε, πάντα μέσα από την παράσταση του Ευρωπαίου γιατί του έφεραν κάτι καινούριο για να σωθεί ο τόπος και τότε, την κιλοτίνα. Και ακούσατε για ποιο λόγο, γιατί θα έχουμε πιο γρήγορο και πιο ε, γλυκή έτσι κάπως θάνατο, έτσι το είχαν φανταστεί, έτσι το ζήσανε στην πορεία, διότι είναι έχει αξίε, ευρωπαϊκές. Και τότε και τώρα δεν έχουν αλλάξει πολλά, μην νομίζετε ή να μην έχεις. Η Ελλάδα πέρασε απίστευτες δυσκολίες Η Ελλάδα έχασε βιωτικό επίπεδο που δεν έχει χάσει κανένας λαός από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι σήμερα και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης Κάνεις πρώτα το σταυρό σου Κάτω το σταυρό που κυβερνάμε και τα κάνουμε όπως τα κάνουμε και βγαίνει η χώρα από την κρίση Γονατίζεις στο σκαμνί Βασιστώθε το όλεμο σου, το σκηνή. Και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια τη Ευρώπη. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και σύμφωνα με τη νέα συνθήκη της Λισαβόνα, η απόφαση για τα όποια νέα μέτρα παρθεί είναι μια απόφαση που παίρνεται ερήμην και της χώρας.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 Και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια τη Ευρώπη. Και ώσπου να πει τι θέλει, στο κεφάλι, στο πανέρι. Συνεχίζεται εδώ η γκυλοτίνα. Ακούσαμε δύο πολύ ωραίε δηλώσει των τελευταίων χρόνων. Η μία είναι πρόσφατη, του Σαμαρά, του Πρωθυπουργού. Έχουμε χάσει βιωτικό επίπεδο, αλλά αυτό έγινε συντονισμένα με τη βοήθεια τη Ευρώπη. Όχι γκυλοτίνα. Βοήθεια τη Ευρώπη λέγεται σήμερα, τότε ήταν η γκυλοτίνα. Και θυμηθήκαμε και τον Γιώργο παπα στη μόνη αληθινή του δήλωση που είχε κάνει όσο καιρό ήταν υπουργό, ότι οι αποφάσει λαμβάνονται ερήμην της χώρας. Για πιστώνουμε ότι περισσότερη και πιο συνεκτική Ευρώπη είναι ο καλύτερος κόσμος που μπορούμε να χτίσουμε για τα παιδιά μας. Έναν φάρο σταθερότητας, ανάπτυξης και ασφάλειας. θυσίες και περικοπές ή καταστροφή και θάνατος της ελληνικής οικονομίας. Έτσι λοιπόν, ωραία, ζήτω η ελευθερία, ζήτω η ελευθεριά, όλα μαζί και το δίλημα του Βενιζέλου και τα φρέσκα διλήμματα που θα έρθουν μέχρι τι ευρωεκλογέ, διότι λαός, ο λαό, ο συγκεκριμένο εμπροκειμένο, χωρί διλήμματα συνεχώ δεν μπορεί να πορευτεί. Πάντα μπαίνει ένα δίλημα, πλαστό τι περισσότερε φορέ, και βεβαίω πρέπει να διαλέξει και διαλέγει από ό,τι φαίνεται η τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Σαν σήμερα, το 1999, οι Ευρωπαίοι η σύμμαχοί μας και εμείς μαζί, όχι ος λαός, ως κυβέρνηση τότε, ευτυχώ, βοβαρδίσαμε τη Σερβία. Έπρεπε να βοβαρδιστεί και η Σερβία. Ο σερβικός λαός για την ακρίβεια, υποδομέ υποδομές του, οι γέφυρες, τα εργοστάσια, τα νοσοκομεία, τα κανάλια του, τα κομβόη με τους αγρότες που περνούσαν στο δρόμο με τις χειρουργικές επεμβάσεις. Θυμόσαστε τις υπερσύγχρονες. Έπρεπε να πάρει ένα μάθημα. Ο λαός στην πορεία. Πήρε το μάθημα, του πήραν και το Κόσοβο εκεί που ήταν το λίκνο του πολιτισμού του όμως εκεί δεν είχε διαταραχθεί η διεθνής νομιμότητα ενώ τώρα που ο Πούτιν παίρνει τη Ρωσία έχει διαταραχθεί η διεθνής νομιμότητα και άλλα τέτοια πάρα πάρα πολύ αστεία. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα το 1999 θυμάμαι ήταν 9 παρά 2 λεπτά το βράδυ όταν έφυγαν από το Αβιάνο της Ιταλίας τη Βάση η, τα F-16 τα υπερσύγχροναν Και πήγαν κατευθείαν κατά πάνω στην ψυχή του σερβικού λαού istnieje. Που πριν από 30 περίπου δύο ακούστηκαν από τα βόρεια της πόλης. Ακούγονται αυτή την ώρα οι σιρήνες από διάφορες περιοχές μέσα στην Βρέσκυνα και ακούγονται και οι άνθρωποι διαμελήθηκαν και ορετικά, στον στονέρα τα πάντα, υπάρχουν κάρα διαλυμένα στην περιοχή, οι αποσκευές τους. Και δεκάδες κάρα τα οποία ήταν τα άλογα είχαν σκοτωθεί. Άνθρωποι, ήταν κατάμαυροι, ένα κορίτσι κομματιασμένο μες το αίμα, αποκεφαλισμένα αυτόματα ανθρώπων, ένα σπίτι που ήταν κατεστραμμένο, είχε πέσει ε, ο πύραυλος στην οροφή του, δίπλα γύρω από το σπίτι ήταν 5-6 άνθρωποι καταπλακωμένοι. Στον Ενικό, στις 10 παρα 10, στον Αλφα, ελληνοφρένεια, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη, επαιτειακές και οι δύο εκπομπές και σήμερα και, περίπου επαιτειακές και σήμερα και αύριο. Εδώ τελειώσαμε, με λαό σας αποχαιρετούμε και όχι μόνο, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Ο, ο, ο Μέγα Απόστολο εκεί ναι, ναι. ή ο Μικρό Λέγε τη θες. Τι έγινε καφέρι Λέγε τη θες Είμαι αγριεμένο σήμερα Γιατί είναι βριάζει σήμερα Είμαι αγριεμένο, είμαι έτσι α, αρσενικό ζώρικο καμιά. Ε? Δεν πα με γυναίκε Και με γυναίκε Και με γυναίκε πασέ Αντε oh. να πάμε μαζί αμά είναι ρε Να πάμε, καλό δρόμο να έχουμε Γουστάρι βλέπω Απόστολε Χαγουστάρο, <laughs> καλά θα περάσουμε Ωραία φωνή, ξεγουστάρο και εγώ ρε, Μαγκάκο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 Χαμήλωσε το. Ακούω το Σιώρα, με έχει βρει αυτό, ξέρει. Και λίγα σου πει, ό,τι και να σου πει. Τέλο πάντων, δεν σου πω κάτι. Πώ λέγονται τα ερεμιστικά που παίρνει ο Άδωνη, ρε. Ξέρω αυτά, του αλόγου είναι. Ζαντάρκ, πώ τα λένε αυτά. Ζαντάρκ, παιδί μου, ηρεμεί ο με αυτά. Κάτι υπόθετα, 40 εκατοστά παίρνει που είναι αυτά που βάζουν στα άλογα. Δεν ηρεμεί, αλλιώ. και στον περίμενε εκεί. Ταράχτηκε <σταρά> από τον Τράγκα, τι να κάνει. Yeah. Έψαχνε yeah. ένα ασφαλέ περιβάλλον. Μπράβο, Το Πήγε βρήκε. Παρα... Θα κάτσει Πήγε και πα... διαφημίσει και τίτλου ειδήσεων και κίνηση στου δρόμου. Τα πάντα θα κάτσει να υπομείνει. Πήγε 8 παρα 20. Του λέει, Α πάω σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, Μπα και ζωθώ. <σταγνώ> το ξέρει ο, ο Εόφο ότι ο Πορτοσάντα είναι ερμηνευτικό. Πήγε 8 παρα 20. Του λέει, Ξαναπεριμένε. Ξαναπερίμενε. Διαφημίσει. Αυτό το να τ' άλλο εκεί, στο λιμάνι, στο λιμάνι να ηρεμήσει. Το τρελάνατε τον άνθρωπο. My, spu, na me, i patróbmy to pory, na feta. Υπάρχει ο Όσκαρ να δώσουμε στο Χρυσοκοίδη και στο Γεωργιάδη. Στο Χρυσοκοίδη να δώσουμε. Όσκαρ εταιρεία ενδεχομένω. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να πάρει Όσκαρ α εταιρικού ρόλου. Ναι. Ε, ο Άδωνη α μνημονιακού. Ε, εκεί μέσα. Και θέλω να... Κάτι τέτοιο πάντως Υπάρχουν, ναι, ναι. και το άλλο. Αυτοί θα γραφτούν στην ιστορία. Παπαντρέω, Σαμαρά, Βενιτζέλο, Παπαδίμα. Θα γραφτούν στην ιστορία με μαύρα γράμματα που παραδόσαν τη χώρα τους ξένους και θρυνούμε πάνω από 6 7.000 κόσμο και πόσοι θα είναι από εδώ και πέρα και μετά τις ευρωεκλογέ θα δεις τι τσάμικο οι βλάκες που θα ξαναβάλουν το χέρι και οι θα χορεύσουν Ναι, παρακαλώ, Ελληνοφρένεια. Α, να σα πω κι εγώ ότι πολύ σύντομε είναι οι επισκέψει των Νεοδημοκρατών. Σήμερα ακούσαμε στον Ευαγγελισμό τον κύριο Γεωργιάδη. Αρχέ τη εβδομάδα μα επισκέφθηκε στο τέρμα Πατησίων ο κύριο Φιλιατόπουλο. Mm. Αλλά βγήκαν οι μαγαζάτορε και ο κόσμο εκεί που ήταν στου δρόμο για τα ψώνια του. Και βγήκε το αυτοκίνητο, αλλά σε λιγότερο από πέντε λεφτά μα έφυγε. Δεν μα ενημέρωσε για την αισθητική του. <Τι> Λοιπόν, επειδή έχω πληροφορίες ότι σας ακούνε σε όλη την υφήλιο σχεδόν και προς ειρηνικό μεριά για αυτά ή οπουδήποτε αλλού τέλο πάντων θέλω να κάνω μια έκκληση. Λοιπόν, όποιο έχει πάρει το Boeing να το κρατήσει λίγο ακόμα σε λίγο καιρό θα έχουμε ολομέλεια νομίζω έτσι κάτι να με κάτι μαζί πάλι, κάτι νομοσχέδια τα το φουντάρει εκεί πάνω, πάει στο γέλος. <Το>